Αγίου Ιωάννου συναίτου Λόγος 8ο. Περί αοργησίας Όπως το νερό που χύνεται λίγο-λίγο στη φωτιά τη σβήνει τελείως, έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη τη φλόγα του θυμού και της εξημένη οργής. Γι' αυτό και τα το τοποθετήσαμε στη σειρά του λόγου το ένα πριν από το άλλο. Το ένα πριν και το άλλο μετά. Δεύτερον, αουργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία. Να θεωρηθούμε βέβαια άτιμοι εμεί, και όχι να πράξουμε την ατιμία. Αυτό εννοεί ο Πατέρας τη Εκκλησία. Να το επαναλάβουμε. Αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία, όμοια με την απέραντη επιθυμία των κενοδόξεων για έπαινο, Αοργησία σημαίνει νίκη κατά της ανθρωπίνης φύσεως, που φαίνεται με την ευαισθησία απέναντι στις ύβρη και που αποκτάται με αγώνες και υδρότες. Η αοργησία. Τρίτον. Πραότι σημαίνει να παραμένει ακίνητη και ατάραχη ψυχή τόσο στις ατιμίες όσο και στους επένου. Τέταρτον. Η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη, ενώ η καρδιά βρίσκεται σε ταραχή. Το μέσον είναι να σιωπούν οι λογισμοί, ενώ η ψυχή βρίσκεται σε λίγη ταραχή. Και το τέλος, να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερή γαλήνη, όσο και αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. Πέμπτον. Οργή σημαίνει να διατηρείς συνεχώς μέσα σου κάποιο μίσος, να θυμίσει δηλαδή το κακό που σου έγινε, να ενθυμίσει το κακό που σου έγινε. Οργή σημαίνει να επιθυμεί να εκδικηθείς αυτόν που σε παρόξυνε. Έκτον, οξυχολία σημαίνει έξαψη της καρδιάς που γίνεται παρευθής και διαμιάς. Πικρία σημαίνει μια εσωτερική κίνηση εστερημένη από κάθε ευχαρίστηση και εδρεωμένη μέσα στην ψυχή. Θυμό σημαίνει ευμετάβλητη και ευέξαπτη συμπεριφορά και ασχημοσύνη της ψυχής. 8. Μόλις φανεί το φως, υποχωρεί το σκότος. Ομοίως Μόλις μυρίσει η ταπείνωσης, εξαφανίζεται κάθε επικρία και θυμός. Μερικοί, ενώ είναι ευμετάβλητοι στη συμπεριφορά τους εξαιτίας του θυμού, εντούτοις αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία τους. Και δεν ακούουν οι ταλέποροι αυτών που είπε «Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση». Σοφία Σιράχ, Πρωτοκεφάλαιο στοίχο 22. Ένατον. Μία απότομη κίνηση ενός μήλου μπορεί σε μία στιγμή να συντρίψει περισσότερο καρπό και στάρι της ψυχής από τη σιγανή κίνησης ενός άλλου μήλου για μια ολόκληρη ημέρα. Δέκατον. Ένα απότομο φούντομα της φωτιάς από σφοδρό άνεμο μπορεί να κάψει και να αφανήσει τον αγρό της καρδιάς περισσότερο από ό,τι η μικρή φωτιά που καίει αργά. Ενδέκατο. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, αγαπητοί μου, ότι για ορισμένο καιρό οι πονήροι δαίμονες κρύπτονται ολίγων και δε μας πολεμούν και αυτό για να πέσουμε σε αμέλεια, θωρώντας ως μικρά τα μεγάλα πάθη, και έτσι να πέσουμε σε αθεράπευτη ασθένεια. Δωδέκατον Μία πέτρα με πολλές αιχμές και ανομαλίες, όταν συγκρούεται και χτυπιέται με άλλες πέτρες, συντρίβει όλα τα απότομα και σκληρά σημεία της και γίνεται στρογγυλή, Ομοίω και μια θυμόδη και απότομη ψυχή, όταν συναναστρέφεται και συζήμες σκληρού και θυμώδους ανθρώπου υφίσταται ένα από τα δύο. Ή υπομένει και θεραπεύει το τραύμα της, ή αναχωρεί και γνωρίζει την αδυναμία της. Την αδυναμία της που σαν σε καθρέφτη της την έδειξε καθαρά η άνανδρος Δέκατον τρίτον, σημαίνει να γίνεσαι θεληματικά επιληπτικός και από αθέλητη κακή συνήθεια να πέφτει κάτω και να συντρίβεσαι ολόσχερός. Δέκατον τέταρτον, σε όσους μετανοούν τίποτε δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού, διότι η μετάνοια και η επιστροφή χρειάζονται Πολύ ταπείνωση. Ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. Δέκατον πέμπτον. Εάν το όριο της πιο τελείας πραότητος είναι, ενώ βρίσκεται μπροστά σου αυτός που σε παροξύνει, να τον αντιμετωπίζει με εσωτερική γαλήνη και αγάπη, τότε οπωσδήποτε το έσχατο όριο του θυμού είναι ενώ απουσιάζει αυτός που σε λείπει να κάνεις ό,τι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. Δέκατον έκτον Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι ηρίνη ψυχής», ενώ η οργή ταραχή καρδίας τότε οπωσδήποτε τίποτε άλλο δεν εμποδίζει την παρουσία του με κεφαλαίο ταφ, μέσα μας, του Θεού δηλαδή, όσο ο θυμός. Δέκατον εβδομον. Γνωρίζουμε πως είναι πάμπολα τα τέκνα του Θεού και όλα είναι φοβερά. Ένα όμως τέκνο του που το γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθω, είναι ωφέλιμο. Είδα ανθρώπου που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν από μέσα του σαν αποεμετό τη μακροχρόνια κακία τους. Έτσι με το ένα πάθος απειλάγησαν από το άλλο και η μακροχρόνια λύπη διαλύθηκε. Διότι εκείνος που τους λύπησε ή ζήτησε συγχώρηση ή έδωσε τις απετούμενες εξηγήσεις. Αντιθέτως, είδα άλλους που κατά τρόπο απαράδεκτο έδειξαν ότι ήσαν δίθεν μακρόθυμοι. Έτσι με τις οι οποίοι εναποθήκευσαν μέσα τους τη Μνησικακία. Αυτούς, μας λέει ο Άγιος Πατέρας, τους ελεηνολόγησα περισσότερο από τους πρώτους, διότι με το μελάνι της Μνησικακίας έδιωξαν από την ψυχή τους το περιστέρι, την ειρήνη δηλαδή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. 18. Χρειάζεται, αγαπητοί μου, να προσέξουμε πολύ αυτόν τον όφη του θυμού, διότι τον βοηθεί και η ίδια η φύση μας όπως ακριβώς και τον όφη του σαρκικού πάθου. Είδαμερικού που οργίστηκαν και από την πικρία του αρνήθηκαν να φάνε. Με την απαράδεκτη αυτή εγκράτειά τους πήρανε πάνω τους στο πρώτο δηλητήριο και δεύτερο. Αντίθετα είδα άλλου που πιάστηκαν από εύλογη δίθεν αφορμή του θυμού και ξέσπασαν στη γαστριμαργία. Έτσι από το λάκο έπεσαν στον κρεμό. Είδα όμως κι άλλου συνετούς που σαν καλοί γιατροί κράτησαν τη μεσαία οδό και με την κανονική λήψη της τροφής παρηγορήθηκαν και ωφελήθηκαν υπερβολικά. Δέκατον Ένατον Μερικές φορές η ψαλμοδία, όταν είναι μέτρια, καταπραίνει άριστα τον θυμό και μερικές φορές όταν είναι άμετρη και άκερη, δημιουργεί φιλιδονία. Γι' αυτό ας τη χρησιμοποιήσουμε διακριτικά, ανάλογα με τις περιστάσεις. 20. Ευρέθηκα κάποτε εξαιτία μια ανάγκης έξω από ένα κελί ερημητών, ενώ καθόμουν εκεί, τους άκουσα να μάχονται γεμάτη πικρία και θυμό εναντίον κάποιου ο οποίος απουσίαζε. Αυτός τους είχε λυπήσει σε κάτι. Και σαν πέρδικες μέσα σε κλουβί, να ορμούν πάνω στο πρόσωπό του σαν να ήταν παρόν. Εκείνο, λοιπόν, που τους συμβούλεψα από πνευματικό ενδιαφέρον ήταν να εγκαταλείψουν την ερημική ζωή για να μην από άνθρωποι Δαίμονες. Είδα επίση και μερικού άλλου με καρδιά υποδουλωμένη στη Λαγνία και στη Γαστριμαργία. αυτή φαίνονταν γεμάτη πραότητα και κολακευτική ευγένεια και φιλαδελφία και ευπροσυγωρία. Εκείνο που του συμβούλεψα λοιπόν ήταν να σπαστούν την ερημική ζωή, το ξηράφι κατά της Λαγνία και της γαστριμαργίας για να μην καταντήσουν ελεϊνά, απολογικοί άνθρωποι, άλογα ζώα. Μερικοί όμως μου έλεγαν ότι παρασύρονται αξιοθρύνητα και στα δύο κακά, και στο θυμό και στη φιλιδονία. Αυτούς τους εμπόδισα αυστηρά από το να έχουν δικό τους πρόγραμμα. Και συνέστησα φιλικά στους γέροντές τους να τους ορίζουν άλλοτε τη μία την κοινοβιακή δηλαδή και άλλοτε την άλλη την ερημητική ζωή και σε όλα να κλείνουν τον αυχένα και να υποτάσσονται στον πνευματικό τους επιστάτη. 21. Ο Φιλίδονος βλάπτει και ατιμάζει τον εαυτό του μόνο ίσως και το συνένοχό του. Ενώ ο Θυμώδης πολλές φορές Σαν λίκος αναστατώνει όλη την πίμνη και τραυματίζει πολλές ταπεινέ ψυχές. 22. δεύτερον. Είναι βαρύ να ταραχθεί από το θυμό ο οφθαλμός της καρδίας. Να συμβεί δηλαδή εκείνο που είπε ο ψαλμοδο. «Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου», ψαλμός έκτος και όγδος στίχος. Είναι όμως πιο βαρύ να εκδηλωθεί με τα η εσωτερική ορμή του θυμού. Το να εκδηλωθεί όμως και με χειροδικία είναι πράγμα ολοσδυόλου εχθρικό και ξένο προς τη μοναχική και αγγελική και θεϊκή ζωή. 23. Εάν θέλεις ή μάλλον νομήσεις ότι πρέπει να αφαιρέσει το κάρφος από τον εφαλμό του άλλου, το κάρφος από το μάτι του συνανθρώπου σου. Πρόσεξε μήπως αντί η ιατρικής μήλης κανένα δοκάρι, οπότε θα ανοίξει ή θα καταστρέψει εντελώ τον οφθαμό. Δοκάρη είναι ο βαρύ λόγο και απαιτεί εξωτερικοί τρόποι. Ενώ το άλλο, όπω είπαμε, η ιατρικής μήλη είναι η με επιοίκεια διδασκαλία και ο με μακροθυμία και καλοσύνη έλεγχος. Ο Απόστολος λέγει, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον. Β. τιμόθεο τέταρτο Κεφάλαιο. Όχι όμως και τύψον, δηλαδή χτύπα. Αν όμως σπανίως χρειαστεί και αυτό, ας γίνει. Όχι όμως από εσένα. 24. Ας εξετάσουμε και θα διαπιστώσουμε ότι οι πολύ θυμώδεις άνθρωποι εκτελούν με προθυμία την ιστία και την αγρυπνία και την ησυχαστική ζωή. Και τούτο διότι ο δαίμονας τους πρόχνει με την πρόφαση της μετανίας και του πένθους σε εκείνα που αυξάνουν και αρευθίζουν το πάθος τους. 25. Εάν ένας λύκος, εδώ ορίζουμε λύκο, τον άγριο και θυμόδη μοναχό, με τη βοήθεια ενός δαίμονος μπορεί να αναστατώσει την πίμνη, οπωσδήποτε και ένας αδελφός γεμάτος από θεϊκή σοφία, σαν εκλεκτός ασκός γεμάτος από λάδι, με τη βοήθεια ενός αγγέλου μπορεί να αποτρέψει το κύμα και να γαληνεύσει το πλοίο. Ο αδελφός αυτός θα λάβει από το Θεό τόσο μισθό, όσοι κατά δίκαιο πρώτος και θα γίνει και σε όλους καλό παράδειγμα και αιτία ωφελίας. 26 έκτον Λόγος περιαοργησίας του Αγίου Ιωάννη του συναίτου. Η αρχή της μακαρίας ανεξικακίας είναι το να γίνονται δεκτές οι ατιμώσει με εσωτερική πικρία και οδύνη το κείμενο γράφει ατιμίες, αλλά εννοεί τις ατιμώσεις. Το μέσον αντιμετωπίζονται χωρίς λύπη. Και το τέλος, αν υπάρχει τέλος, να θεωρούνται ως έπαινοι αυτές οι ατιμώσει που γίνονται σε μάς. Χαίρε ο πρώτος, εν ο δεύτερος. Ο τρίτος όμως είσαι μακάριος, γιατί αγάλεσεν κυρίο. Αυτός που αντιμετωπίζει την ατήμωση χωρίς λύπη είναι μακάριος. 27. Παρετήρησα ένα άθλιο θέαμα ανάμεσα σε οργίλους ανθρώπου, που συνέβαινε εξαιτία του εγωισμού τους χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Τι συνέβαινε? Έπεφταν στο πάθος της οργής και για την είδα τους αυτοί πάλι οργίζονταν. Βλέποντάς τους να τιμωρούν την πρώτη πτώση με δεύτερη Εθαύμαζα, παρατηρούντας να εκδικούνται τη μία αμαρτία με την άλλη, τους ελυπόμουν και κατάπληκτος από την πανουργία των δαιμόνων, παρόλίγο να πέσω σε απόγνωση για τη ζωή μου. 28. Εάν κάποιος βλέπει ότι νικάται εύκολα από τον εγωισμό, το θυμό, την πονηρία και την υποκρισία κι αν εξαιτία αυτού απεφάσισε να σύρει εναντίον τους το δύστομο μαχαίρι της πραότητος και ανεξικακίας, πρέπει να πάει σε ένα σωτήριο κναφίων. Δηλαδή σε ένα κοινόβιο που να έχει πολύ σκληρού αδελφού. Αν βέβαια επιθυμεί να πετάξει από πάνω του αυτά τα πάθη, και εκεί, με τις ύβρις και τις ατιμώσεις και τις ταραχέ και τι τρικυμίε των αδελφών, θα τεντώνετε και θα δέχετε χτυπήματα νοητά, ίσως και αισθητά. Και θα ξύνετε και θα δέχετε λακτίσματα και θα ποδοπατείτε. Έτσι θα μπορέσει να πλύνει και να εξαφανίσει την ακαθαρσία που υπήρχε στο ένδυμα της ψυχής του. Οι ονειδισμοί αποπλύνουν την ψυχή από τα πάθη. Σε αυτό ας σε και οι φράσεις που χρησιμοποιεί ο λαός μερική κοσμική, δηλαδή. Όταν εξυβρίσουν κάποιον κατά πρόσωπο λέγουν Τον Τάδε, τον Έλουσα. Και αυτό αποτελεί πραγματικότητα. 29. Άλλη είναι η αοργησία που παρατηρείται στους αρχαρίους εξαιτίας του πένθους και άλλη είναι η ακινησία και νέκρωση της οργής παρατηρείται στους τελείους. Στην πρώτη περίπτωση η οργισία συγκρατείται σαν με από το δάκρυ ενώ στη δεύτερη περίπτωση η οργή μοιάζει με όφι με φίδι, που το θανάτωσε το μαχαίρι της απαθίας. Είδα τρεις μοναχούς που εξυβρίστηκαν συγχρόνως. Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχθηκε, αλλά δεν μίλησε. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του, αλλά λυπήθηκε για τον Ιβριστή. Και ο τρίτος, αφού αναλογίστηκε την ψυχική βλάβη του Ιβριστού, έχισε θερμά δάκρυα. Έτσι έχεις μπροστά σου τον εργάτη του φόβου, το μισθωτό και τον εργάτη της αγάπης. Όπω ο πυρετό του σώματο είναι μεν ένας κατουσιάν, αλλά έχει πολλέ αφορμές που τον δημιουργούν, έτσι και η εμφάνιση και η έξαψη του θυμού, καθώ βέβαια και των άλλων παθών μα, οφείλονται σε πολλέ και διάφορε αιτίε. Γι' αυτό και να αδύνατο να ορίσουμε τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσεώ του. Έχω δε τη γνώμη μας λέει ο Άγιος Πατέρας, ότι ο τρόπος της θεραπείας πρέπει να επαφίεται περισσότερο στην επιμέλεια και στη φροντίδα των ιδίων των ασθενών. Η ιδέα αρχή της θεραπείας θα είναι να γνωρίσει ο ασθενής την αιτία του πόνου και της οδύνης του. Και εφόσον ευρεθεί η αιτία, τότε εμείς που ασθενούμε θα πάρουμε την κατάλληλη αληφή από την πρόνοια του Θεού και τους πνευματικούς ιατρούς μας. 31. πρώτον στήσουμε κατά κάποιο τρόπο εδώ ένα φανταστικό δικαστήριο. Όσοι θέλουν να μας ακολουθούν με τη χάρη του Κυρίου, ας εισέλθουν τώρα σε αυτό το δικαστήριο και ας εξετάσουμε κάπως μαζί μας τα προηγούμενα πάθη και τις αιτίες τους. Ας δεθεί λοιπόν ο θυμός, ο τύραννος, με τα δεσμά της Πραότητο. Ας χτυπηθεί από τη μακροθυμία, ας συρθεί από την Άγια Αγάπη, ας παρουσιαστεί στο δικαστικό του το βήμα του λόγου και ας ανακριθεί καταλήλως. Λέγε μας λοιπόν ο παράφρον και άσεμνε, τα ονόματα του πατέρα σου και της μητέρα σου, που κακός σε γέννησαν, καθώς και των υιών σου και των δελικτών θυγατέρων σου, και όχι μόνο αυτά, αλλά να μας εξηγήσεις επιπλέον ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και σε φωνεύουν». Και αυτός, ο θυμός δηλαδή, που ήταν κατηγορούμενος, Απαντώντας θα μας πει περίπου τα εξή. «Οι αιτίε που με γεννούν είναι πολλές και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Μητέρας μου, λέει ο θυμό, είναι η καινοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία μερικές φορές και η πορνεία». Εκείνος που με γέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρσις, αλαζονία. Και οι θηγατέρες μου, οι κόρες μου, λέει ο θυμό, ονομάζονται μνησικακία, έχθρα, δικαιολογία και μίσος. Τώρα, οι εχθροί μου, από τους οποίους κρατάμε, κρατούμε δεμένος, είναι αντίπαλοι των θυγατέρων μου. Δηλαδή. Πρώτος με εχθρό είναι η αοργησία. Δηλαδή η πραώτης. Αυτή που με επιβουλεύεται ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Για το ποιος την γέννησε. Ας ρωτήσετε την ίδια στο δικό της κεφάλαιο. Στην 8η βαθμίδα. Έχει τοποθετηθεί ο στέφανος της Αουργησία. Όποιος τον εφόρεσε λόγω του υπείου χαρακτήρα του, ίσως δεν φορεί άλλων. Όποιος όμως τον εφόρεσε κατόπιν υδρότων, αυτός υπερεύει εντελώς τις οκτώ κατηγορίες της κακίας».